Εκατόν FM Stereo κάτι από τον κατακτητή σου, είσαι σκλάβος του, τι άλλα ελληνικά έργα μου το να χρησιμοποιήσουν, τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε μου, να, να σας βγάλουν στο δρόμο, να πάτε με το πάτε του καροτσάκι, με το fear και να το πετάξετε στην στα στα παπάρια, τι έγινε στην Ελλάδα, ε, είναι νόμος αυτού του κράτους, Αναγκαστική απαλωτρίωση,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 Ωραία λέξη, θα με τρελάνεσαι, εγώ δηλαδή με τρελαθώ, εσαι φίλος μου. Η σύνδενη μας ότι ήσουνα, είσαι ταυμαστής του σχεδίου Marshall, διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σας λέει τίποτε αυτό. Αυτές ήθελα να ξερα, σκέφτομαι μερικές φορές με το μεταλληλήσιμο μυαλό μου. Αυτές οι 600.000 οικογένειες, σε κόμπα είναι, θα μας αποζουρλάνετε εντελώς.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 Καλή σα ημέρα, κυρίε μου και κύριοι. <Καισίες> Καλή σα ημέρα από το ράδιο Άρτα του 101,5 και την εκπομπή τι έγινε, ρε παιδιά. <Καισίες> Λάθος η εκπομπή είναι στον τοίχο. Η εκπομπή λοιπόν στον τοίχο Εδώ είμαστε Στους 101,5 όπως είπαμε Και Θα είμαστε Καμιά ωρίτσα όπως κάθε μέρα παρέα Με Την εκπομπή στον τοίχο Βλέπετε η δύναμη της συνήθεια, Την προηγούμενη εκπομπή Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι Και θα προσπαθήσουμε παρέα Να ρίξουμε καμιά ματιά πίσω από τις ειδήσει έχουμε και ωραία νέα Σήμερα θα τα ακούσετε σε λίγο και εσείς βέβαια μπορείτε στο γνωστό τηλέφωνο να κάνετε τις επεμβάσεις σας 2681 4060 Επίσης το mail το ξέρετε μπορείτε να το βρείτε και από το site εκεί της εκπομπής των τοίχο Να μου στείλετε τα γραφτά σας Κύρια μου, κυρία μου, θα είδατε τα τεχθενόμενα στην ε, πρωτεύουσα. Τα γνωστά, το ίδιο έργο. Το ίδιο έργο που λε. Ε, κάποιοι να θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά και να πετάγονται οι γνωστοί μέσα από το από την διαδήλωση τέλο πάντων να πλακώνονται εκεί με, τα... με τους απάτσι να αναβουλφωτήκαν τα γνωστά τώρα εντάξει κάποιοι έχουν βαρεθεί τη ζωή του να τα βλέπουν αυτά χρόνια κάποιοι άλλοι τα χρησιμοποιούν χρόνια για τους λόγους που τα χρησιμοποιούν αλλά δεν αλλάζουν και σενάριο βλέπεις το ίδιο έργο συνέχεια παρόλα αυτά είχαμε και έκρηξη βόμβας τα ξημερώματα στην εφορία της Κηφισιάς μπουμ μπαμ έγινε στην εφορία της Κηφισιάς είχαμε υλικέ ζημιές γιατί δεν είχε ανοίξει η... ακόμη η εφορία βέβαια και να είχε ανοίξει πάλι ηλικές ζημιές θα. αυτά τα ωραία συμβαίνουν, συμβαίνουν συμβαίνουν, συμβαίνουν συμβαίνουν πάρα πολλά ε, η κατάσταση από όπου και να την πιάσει, ζέχνει βρωμοκοπάει διότι πέρα από τα παιχνίδια που στείνουν αυτοί για να κουβαλήσουν τους ψηφοφόρους τους διότι πρέπει δημοκρατικά να εκλεγούν οι άνθρωποι να τους ξε... κουβαλήσουν τους ψηφοφόρους στο μανδρή λοιπόν σε στους του τομείς γίνονται διάφορα κόλπα τα οποία πραγματικά σε μια αστυν... αν τη λέγαμε ευνομούμενη δεν ξέρω να πόσο λάθος θα κάναμε ε, χώρα, πολιτεία δεν θα συμβαίνανε. And... τώρα ανοίγουν πόλεμο με την κοινότητα εφέδρων αξιωματικών για ένα κείμενο, κείμενο που αναρτήθηκε στο, στο διαδίκτυο και κάνουν έκτακτη σύσκεψη στον Άριο Πάγο για απειλή κατάλυσης του πολιτεύματος και διέταξαν και προκαταρκτική έρευνα για τυχόν κινήσεις εφέδρων oh. <πα> <πα> <Τι> να... <πα> συγνώμη ρε παιδιά Τι να κινήσουν οι έρευνε; Ή οι έρευνοι Ή ούτε... οι έφεδροι. Τι να κουνήσουν και τι να κινήσουν ε, Δεν έχουν ούτε πετρέλαιο να βάλουνε, Ούτε στα τζιπ να κινηθούνε <παπα> Θέλεις εσύ να, κινη... πώς να κινήσουν Πως να κινήσουνε; Πολύ απλά και πως να κουνήσουνε; <παπα> Λέμε ρε παιδί μου τώρα σε που φοβάσαι Μη γίνει κανιά επανάσταση χουντική Ξέρω εγώ. Ε, στο κείμενο αυτό γράφανε για την άμεση παρέτηση της κυβέρνησης λόγω αδυναμίας να προσφέρει στο λαό τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα εργασία, υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη, ασφάλεια η συγκρότηση κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό τον πρόεδρο του Αρίου Πάγου από προσωπικό τη Εγνωσμένης Αξίας και Συμβούλης της Ακαδημίας Αθηνών ενώ καλούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως παραιτηθεί σε κατάλληλο χρόνο για τη διευκόλυνση των εξελίξεων Που επιθυμεί ο ελληνικός λαός Έλα ρε εσείς τώρα έφεδρε Τον πρόεδρο καλύτερο Παραιτεί το πρόεδρο Κάτσε θα σου πω παρακάτω Που βάζει τις υπογραφές του ο πρόεδρος Τώρα σε λίγο θα τα πούμε you know Παρακαλώ to... Ά, walk. Ξέρω αυτή τα Βέβαια Δεν ξέρω αν υπάρχει νοήμων άνθρωπος όπως λες αυτή τη στιγμή που να συμφωνεί με αυτόν τον πρόεδρο που έχει για τη δημοκρατία αλλά τι να κάνουμε, νοήμωνες βλέπεις είναι μόνο αυτοί που φέρονται ω γερμανοτσουλιάδες, γερμανόδουλοι και υποτακτικοί Λοιπόν, τον πρόεδρα θα σου πω τώρα σε λίγο περίμενε σου έχω το θέμα που σου είχα τάξει από το ρεπορτάζ που κάναμε Λοιπόν, ε, να τι υπογράφει όταν τρώει τα ψαράκια του στη Λευκάδα αυτός ο δημοκρατία που είναι σε λειτουργία ακόμη σήμερα διότι σε λειτουργία τον έχουν έτσι ε, βιολογικά έχει κλείσει ο κύκλος και τον έχουν σε λειτουργία για να υπογράφει θέλουν λοιπόν, αυτά λέγανε μέσα σ' άκρε και κάποιοι έφεδροι σε, σε, στο διαδίκτυο και έγινε της εκδιδομένης της εκδιδομένης ε, καγκελόπορτα διότι διατάσσουνε λέει έρευνε και τέτοια και πολύ απλά σκεφτείτε δεν τους έχετε αφήσει και να θέλαν να κινηθούνε δηλαδή Πέσω ότι συνέβαινε κάτι Δεν τους έχετε αφήσει ούτε πετρέλαιο με, Ούτε με πλαστικά νεροπίστολα δεν μπορούν να κατέβουνε. Λέμε τώρα για να σε σκιάξουν Τι φοβάσαι λοιπόν Πλάκα μας κάνετε Αλλά πρέπει πρέπει και από αυτό και από κει να σε σκιάξουν Κυρία μου και κύριέ μου, είναι φίλοι μας οι Γερμανοί, είναι φίλοι μας οι Γερμανοί! Παρακαλώ, καλώς το παλικάρι! Πες το! Πού, πού, πού συμβαίνει αυτό? Αμα ε, Δεν κατάλαβα, όταν μπαίνει σαφή της Στο καφενείο Φωνάζουνε είσαι σκλάβος του Φωνάζουνε είσαι σκλάβος του Ευχείτε <laughs> Ευχείτε Να σε καλά, καλή σου μέρα roll, Να είσαι καλά <laughs> Αυτά μασόνουνε Αυτά μασόνουνε και λίγο μας έχει μείνει Και λίγο τσίπα εκεί να κάνουμε Να, να γελάμε Μπαίνει λέει ό, όποιος χρυσαυγίτης μπαίνει στο καφενείο του φωνάζουν Είσαι σκλάβος του, είσαι σκλάβος του Έχουν τους κουδικούς τους και καλά κάνουν Οι άνθρωποι Κυρία μου και κυριέ μου το πρόσωπο της Ελλάδος Πρόσεξε το πρόσωπο της Ελλάδος αυτή τη στιγμή είναι ο Μπουμπούκος Ο σοβαρός υπουργός υγείας Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Ορίστε παρακαλώ Καλώς το παιδί καλημέρα Προσπαθώ Ναι Ναι, δεν μπορώ να το πω έτσι, δεν καταλαβαίνω. <Ρι> ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα ναι. ναι. είπαμε και μέσα, <Ρι> Πάμε παρακάτω. Εδώ <Ρι> πάμε. <Λόπα>. Έκλεισε <Ρι> ο τηλέφωνο, ναι. Ναι. Έλα μου ρε εντάξει Αυτά σαν... δεν υπάρχει τέτοιο θέμα Ξέχνα το Έγινε Ναι Ναι το γνωρίζω say Έγινε say πάντα Να σε καλά Καλείς μου άστο σου λέω, θα σου απαντήσω τώρα Θα σου απαντήσω τώρα Έγινε καθημα, <συμή> Όχι Λοιπόν, έλα τα λέμε, έλα, τα λέμε. <συμή> Όχι, όχι εντάξει Έλα, έλα τα λέμε <συμή> ναι. ναι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το διάλογο Όμως γιατί είμαι στον αέρα τώρα. Έλα, τα λέμε, <συμή> καλημέρα <συμή> Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ Λοιπόν, ε, όσο για το για το φασίστες κουφάλες έρχονται κρεμάλες εγώ δεν θα σας πω τίποτε θα σας πω τι είπε ο Γιάννης ο Αγγελάκας στη συναυλία του όταν από κάτω φωνάζανε φασίστες κουφάλες έρχονται κρεμάλες τη σταμάτησε τη συναυλία και του είπε ρε μάγκες ας ρίξει ο καθένας μια ματιά στο φασισμό που κουβαλάει μέσα του διότι πέρα αυτών των συνθημάτων δεν είμαι το που Γιάννη ο Αγγελάκας μεταφέρω και κάτι Τέλος πάντων κυρία μου και κυριέ μου, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το πρόσωπο της Ελλάδας, ο Μπουμπούκος, βγήκε το πρόσωπο της Ελλάδας, έδωσε συνέντευξη στο BBC, live σε παρακαλώ, και μας είπε, for my people and my country, η κυρία Μέρκελ και οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Φυσικά είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Φυσικά και είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Φυσικά. Αυτό όμως είναι το πρόσωπο της Ελλάδας, αυτό, το, αυτό τον εξεφτελισμό υφίσταται η Ελλάδα διεθνώς, διότι αυτά τα προσώπα τα έχει κυρία μου και κυριέ μου. Εν τω μεταξύ, ο Τσίπρας μίλησε στο πέραμα και μας είπε ότι η κυβέρνηση εξ, εξέθρεψε τη χρυσή αυγή. Έλα ρε Αλέξη, μη μας λες τέτοια ρε Αλέξη, θα μας ζουρλάνεις εντελώς, θα μας αποζουρλάνεις. Θα μας αποζουρλάνεις. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους και τα παιγνίδια τους Και εμείς να πούμε Αρπαζόμαστε μεταξύ μας Λοιπόν που λες, κυρία μου και κυρία μου Αυτό είναι το πρόσωπο της Ελλάδας Σε όλους τους τομεί, Αριστερά, δεξιά, κέντρο Αυτό είναι το πρόσωπο της Ελλάδας Και αγανάχτησε λοιπόν Αγανάχτησε Ένας πατέρας Αγανάχτησε Και λέει έβλεπε το παιδί του εκεί Στεναχωρημένο να πούμε 2 μέτρα κρεμάνταλα. Και του λέει: Τι κάνει έτσι, ρε. Του λέει: Δεν έχει άντρα να πούμε. Θα σου βρω εγώ δουλειά. Έλα, ρε, πατέρα, του λέει: Τώρα χαμογέλασε ο νεαρό. Θα μου, μου βρει εσύ δουλειά. Φυσικά, ρε, γκρεμάντελα, του λέει και θα σου βρω δουλειά. Και τι δουλειά θα είναι αυτοί, ρε, πατέρα, του Θα σε παντρέψω, ρε, του λέει. Έλα, ρε, πατέρα, του λέει: Που θα παντρευτώ. Εγώ θα πάρω όποια θέση εσύ. Άμα από τη μία του λέει είσαι άνεργο. Απ' την άλλη δεν θα πάρει και σου πω εγώ. Και ποια είναι αυτή, ρε πατέρα, του λέει να την παντρευτώ εγώ. Πολύ απλά του λέει, θα παντρευτεί την κόρη του Bill Gates. Α, άμα είναι έτσι, λέει ο νεαρό, φυσικά και δέχομαι. Μπαίνει στο αεροπλάνο, ο πατέρα πάει στην Αμερική. Λέει, ραντεβού με τον Bill Gates. Καλημέρα, Bill, του λέει. Ποιο εσύ, ρε, του λέει, ο Μίτσος Τι έγινε, Μίτσο, του λέει, τι θε από εδώ. Ήρθα, του λέει, θέλω την κόρη σου από εδώ, του λέει. Ακαμάτι τη Έλληνα που βρωμάει το χνότο σου. Θα την παντρέψω εγώ την κόρη μου με το γιο σου. Ελά ρε του λέει σου βαράμιλας. Γιατί, <συσίλια> τι δουλειά ρε κάνει ο γιος σου. Ο γιος μου του λέει, ο γιος μου είναι πρόεδρος της Διεθνούς Κεντρικής Τράπεζας. Ααααααα. <συσίλια> άμα είναι έτσι λέει ο Μπιλ αλλάζει το πράγμα. Οκ okay, θα τους παντρέψω. <συσίλια> Ξαναμπαίνει στα αεροπλάνο ο Μιτσάρα ο πατέρας, πάει μπρο... στην Κεντρική Τράπεζα. <συσίλια> Καλημέρα σας λέγομαι Μίτσο. Τι θέλετε κύριε Μίτσο, θα προσλάβετε το γιο μου πρόεδρο τη κεντρική τράπεζας <laughs> που θα τον προσλάβουμε Τι λες ρε παπάρα του λένε στην κεντρική, την παγκόσμια τράπεζα Και τι είναι ο γιος σου, γαμπρός του Bill Gates Α τότε αλλάζει το πράγμα Τόσο απλά βρίσκουν δουλειά οι ελληνάρες σήμερα Λοιπόν είναι πολύ απλά τα πράγματα Διότι τέτοιοι ελληνάρες υπάρχουν Δυστυχώς όμως εγκυβερνάνε μπουμπούκι Κυρία μου και κύριέ μου επειδή μιλήσαμε χθες για τον πρόεδρο της δημοκρατίας ο οποίος μας δήλωσε ότι σαν πρόεδρος και όχι ως πρόεδρος τέλος πάντων θα υπερασπιστεί την δημοκρατία εναντίον του φασισμού τέλος πάντων του ναζισμού και ό,τι άλλο κυνηγάνε αυτή τη στιγμή τα καλοπαίδια για να ξαναφέρουν στο Μαντρί του ψηφοφόρου, Λοιπόν... Σας είχαμε υποσχεθεί ένα ρεπορτάζ για να σας αποδείξουμε ε, τι τι περνάνε από τη Βουλή και τι ψηφίζουν και πως τελικά την έχουν τελειώσει τη χώρα διότι αυτά δεν τα λέμε εμείς οι συνομοσιολόγοι ή οι απέναντι από την κυρία Μέρκελε τον κύριο Μπουμπούκο και τους άλλους τα λένε οι ίδιοι με τους νόμους τους λοιπόν, σε παρακαλώ αν θέλεις Δώσε λίγο βάση τώρα Σε αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν Λοιπόν Είναι πια Πασίδηλο Ότι αυτό που αποκαλείται ελληνική κυβέρνηση Τα πράγματα τα απλουστεύει Όχι πια για τους πολίτες Αυτοί υποφέρουν έτσι, Ή η μερίδα των πολιτών Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι Αλλά απλουστεύει τα πράγματα Για όποιον θέλει να αλωνίζει την Ελλάδα κατέχοντας ελληνικό έδαφος και με τη βούλα του κράτους. Άκουμε τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Στις 8 Αυγούστου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 4.179 που ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο σύμφωνα με τον οποίο, με τον νόμο δηλαδή, δίνεται, δίνεται, στον ο, οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει στον ελληνικό λαό στον ελληνικό με τουρισμό από δάση και ακτές μέχρι προστατευόμενες περιοχές αλλά και ολόκληρους αρχαιολογικούς χώρους Προσέξτε λίγο σας παρακαλώ παραβολή Σε ένα πολυσέλιδο νόμο με τίτλο Ακούστε τον τίτλο Ενίσχυση τουριστικής Η πλειοψηφία τη ελληνική βολή. Έκανε για μια ακόμη φορά το θαύμα τη. Στο άρθρο 1 του νόμου ονομάζουν τα φιλέτα που είναι προσιδιοτική ιδιωτική εκμετάλλευση ως οργανωμένες περιοχές τουριστικών δραστηριοτήτων και μέσα σε αυτές έχουν χωρίσει όλες τις περιοχές της Ελλάδας ανάλογα με το τι ζήτηση έχουν. Δώστε λίγο βάση τώρα Στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου Τα πράγματα γίνονται εντελώς ξεκάθαρα Αναφέρεται Στα γήπεδα εκμετάλλευσης των οργανωμένων υποδοχέων Επιτρέπεται να περιλαμβάνονται και εκτάσεις Που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας Όπως ιδίω χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντο. Δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και περιοχές υπαγόμενες στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών. Ακόμη και περιοχές του δικτύου Natura, πέρα από τι αρχαιολογικέ κτλ, είναι στον τιμοκατάλογο της αγοραπολισίας. Κατάλαβες, κρατήσαν όμως τα προσχήματα σε υποπαραγράφους και δείχνουν και την ανάλογη αυστηρότητα που θα δείξουν στους αγοραστές της γης, αν κινδυνεύει κάποια αρχαιότητα, ή δεν προστατευτεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής. Βέβαια όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις οι υποπαράγραφοι, είναι στάχτη στα μάτια, διότι φτάνοντα στο άρθρο 4, καταλαβαίνουμε ότι εδώ πρόκειται για τον μεγάλο τεμαχισμό, τον ολοκληρωτικό τεσμα... τεμαχισμό της χώρας. Ουσιαστικά, με αυτό ακριβώς το άρθρο, τα αρχαία γίνονται οικόπεδα, εκτός των δασών και των άλλων προστατευόμενων περιοχών. Πρόσεξε όμως... Το άρθρο 4, σε αυτό το άρθρο λοιπόν, γίνεται λόγος και για τις περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης λέγονται ΠΟΤΑ, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης. Ο νόμος επιμένει να μην αναφέρει σε ιδιωτικής πρωτοβουλίας έργα προς να μην αναφέρεται σε ιδιωτικής πρωτοβουλίας έργα, αλλά σε φορεί μέχρι που φτάνεις σε μια παραγραφούλα που στα εξηγεί όλα. Η παράγραφος 2α λοιπόν μας λέει «Η έκταση στην οποία αναπτύσσεται η ποτά, δηλαδή η περιοχή ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, ή σε περίπτωση που αποτελείται από περισσότερα τμήματα, το μεγαλύτερο τμήμα αυτής πρέπει να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 800 στρέμματα» και να είναι ιδιόκτητο κατά 80% τουλάχιστον. Δηλαδή, ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει όση έκταση γης θέλει, αλλά όχι σε κομμάτια ανά την Ελλάδα, διότι ο νόμος το διευκρινίζει. Οι ποτά αναπτύσσονται από τον ίδιο φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης σε ένα ή περισσότερα τμήματα εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας. Με πολύ απλά λόγια, λοιπόν, παίρνει ένα ολόκληρο νησί ή ένα ολόκληρο βουνό αρκεί το ένα μέρος της ιδιοκτησίας του να είναι μεγαλύτερο από 800 στρέμματα με σύλληψες το πήρε το νησί όλο πως όμως μπορούν να κάνουν παρέμβαση σε ένα δάσος που είναι δημόσιο πως λέτε πάρα πολύ απλά αγοράζουν την έκταση και με τον ίδιο νόμο εφόσον το δάσος γίνεται ιδιωτικό με μια υπογραφή επιτρέπεται να γίνει διάνοιξη δρόμων για να εξυπηρετείτε το τουριστικό ακίνητο πάρα πολύ απλά και εδώ μπαίνει το ερώτημα τι γίνεται όταν βρίσκεται μια εθνική οδός ανάμεσα στα δύο τμήματα Μια σποτά; λέμε ρε παιδί μου τώρα αγόρασε ο άλλος έχει χίλια στρέμματα και περνάει και εθνικής, εθνική οδός ανάμεσα έρχεται το, το κράτος και δίνει τη λύση με τον ίδιο νόμο ακούστε τι λέει το κράτος δρόμοι ή άλλα φυσικά εμπόδια ή τεχνητά έργα καθώς και ρέματα που διαπερνούν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ποτά δεν συνιστούν κατάτμιση αυτών για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης και εφόσον το τεχνητό εμπόδιο παρουσιάζει στοιχεία υψηλής επικινδυνότητας εθνική οδη, επαρχιακή, επαρχιακές οδη οδη μεγάλης κυκλοφορίας, ποταμί, και πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίηση των γηπέδων μέσω γεφύρωσης ή ενοποίησης των τμήματων με τεχνητό έργο αν δεν το πιασες, να σου το πω πάρα πολύ ομά, έχουν δικαίωμα να αλλάξουν τόσο τη ρημοτομία όσο και στο φυσικό περιβάλλον της χώρας όπου κι αν βρίσκεται αυτό διότι τους το, τους το επιτρέπει πια ο νόμος που ψήφισαν οι σωτήρες κατάλαβες εδώ μιλά... το ζουμί αυτής της ιστορίας είναι αφενός ότι μπορούν να αγοράσουν, άσε με λίγο να ολοκληρώσω τον νόμο και ξαναπάρτε, ευχαριστώ λοιπόν <κυρίζει> εκτός <κυρίζει> εκτός του ότι μπορούν να αγοράσουν εκτάσεις ίσες και μεγαλύτερες από πόλεις και νησιά μπορούν να τις αλλάξουν κιόλας και να κάνουν όλες αυτές τις ιστορίες <κυρίζει> επίσης δίνουν ακόμη και δρόμους ένα άλλο ερώτημα είναι Πόσοι πολίτε πολίτες θα έχουν πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους αν αυτές συνορεύουν ή είναι σε, κοντά σε ποτά Πώς θα πηγαίνεις στο χωράφι σου εσύ ρε παιδί μου Λέμε τώρα Εδώ ο νόμος του κράτους του ελληνικού αυτούς τους πολίτες τους έβαλε, τους έβαλε σε δεύτερη μοίρα Φυσικά πού θα τους έβαζε Διότι η ποτά είναι για το δημόσιο συμφέρον Ο πολίτης δεν είναι για το δημόσιο συμφέρον Λέει λοιπόν και είναι, αναφέρει και είναι σαφής ο νόμος. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση της ποτά ή να μετατοπίζονται αγροτικές οδοί που την διασχίζουν καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έργα για την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων ιδιοκτητών και άλλων χρηστών που εξυπηρετούνταν από τις καταργ, καταργούμενες αγροτικές οδούς. Κατάλαβες, όσοι βέβαια από τους πολίτες έχασαν κομμάτι από την ιδιοκτησία τους για να γίνει ο δημόσιος δρόμος να εξυπηρετούνται όλοι οι Έλληνες πολίτες απλά το ίδιο κράτος τους έπιασε κορόιδο Λοιπόν, το δρόμο τώρα το δίνουν σε επενδυτές και εσύ δεν θα έχεις να πας στο... πώς να πας στο χωράφι ή στο σπίτι σου Αντιθέτως, για να έχεις πρόσβαση με αγροτικό δρόμο σε μια αναγκαστική απαλωτρίωση έχουν το δικαίωμα να σου πάρουν κομμάτι της ιδιοκτησίας σου για έργο κοινής ωφέλεια. Όπως παράδειγμα είναι ο δρόμος και βέβαια το χρηματικό αντίτιμο που θα πάρεις θα είναι μηδαμινό διότι όπως λέγαμε πολύ καιρό πριν είναι απαλλατριώσεις για έργα εθνικής σημασίας που μπορούν να σου δώσουν μέχρι ούτε ένα ευρώ το στρέμα, ξέρω εγώ το μέτρο, τα πάντα. Εδώ λοιπόν όπως καταλαβαίνει, δίνουν ακόμη και τους δρόμους στη... Ε, με τον νόμο αυτό ο νόμος αυτός όμως περιέχει και άλλα πράγματα κοίταξε να δεις τώρα ένα κόλπο που, μέσω αυτού του νόμου που κάναν με την Ειδά. στο προεδρικό διάταγμα αυτό πουθενά δεν υπάρχει επισήμανση για το πώ θα επισκέπτεσαι τον αρχαιολογικό ή ιστορικό χώρο που θα είναι κομμάτι των τουριστικών επιχειρήσεων το σίγουρο είναι ότι ακόμα και η Ακρόπολη σύμφωνα με τον νόμο αν η περιοχή γύρω από αυτή χαρακτηριστεί ποτά θα είναι κομμάτι ιδιωτικού και όχι ελληνικού εδάφους. Διότι ο Ποτάπια είναι ιδιωτικό έδαφος, όπως είπαμε. Το λέει ο νόμος. Μια ένδειξη ότι αυτό το προεδρικό διάταγμα που υπογράφτηκε από τον Κάρολα, τον πρόεδράρα της Δημοκρατίας, ενώ αυτός ήταν στη Λευκάδα στις καλοκαιρινές του διακοπές στις 6 Αυγούστου, δεν έχει καμία σχέση με τη τουριστική ανάπτυξη της χώρας, αλλά ξεπούλημα της γης, Συμπεριλαμβανομένης αγαπητέ μου όλης της εθνικής της ταυτότητας κατάλαβες είναι ότι πέρασαν άκουμε μισό λεπτό ορίστε παρακαλώ καλημέρα Μουσική ναι μισό λεπτό περιμένετε Μόν. Αυτά που υπέγραφε λοιπόν ο πρόεδρος στις 6 Αυγούστου τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την τουριστική ανάπτυξη της χώρας αλλά το ξεπούλημα της γης συμπεριλαμβανωμένες όλης της εθνικής της ταυτότητας είναι ότι πέρασαν σε αυτό το νόμο για τι τις, τις ληξιπρόθεσμες τη προ... της ΕΙΔΑΤ προς το δημόσιο ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ που μόλις προχτέ δημοσιοποιήθηκε αυτό το κόλπο, το είπαμε και σαν είδηση και έτσι καθάρισαν τη δημόσια επιχείρηση νερού από χρέη για να την περάσει η διαχείριση του νερού σε χέρια ιδιωτών από το 2014. Όλα αυτά είναι στον ίδιο νόμο. Βέβαια κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο φυσικά <και> μην μου διότι όπως έχουμε μάτα ξανά υπή, τα κόλπα αυτά δεν γίνεται Μπορείστε, παρακαλώ Δεν <Και> ναι, θα σας πάρει, θα σας πάρει. <Και> ναι. <Δεν γίνεται. Και> Λοιπόν ακούστε με λεπτό σας παρακαλώ Επειδή όπως έχουμε ξαναπεί Τα κόλπα αυτά έχουν συνέχεια Δεν είναι ε, σχεδιασμένα Ούτε εφαρμοσμένα Από τους υποτακτικούς της τροϊκα Και των ε, κατακτητών Πρόσεξε, το προεδρικό διάταγμα αυτό δεν είναι κάτι που σου επέβαλε το μνημόνιο. Η ιστορία του κατακαιρμαζημού της Ελλάδας για τη δίθεν τουριστική ανάπτυξη ξεκινάει πριν από τα μνημονιακά χρόνια αγαπητέ μου και αγαπητή μου. Είναι συνέχεια της κοινη υπουργικης υπουργικής απόφασης ε, 24-28 καθετος κάθετος 4-6 του 2009 επί Καραμανλή. Στην απόφαση αυτή του 2009 πάτησε η κυβέρνηση, η σημερινή, όπως ήδη ίδια αναφέρει για να θεμελιώσει τις αποφάσεις της. Η λαοπρόβλητος τότε η κυβέρνηση Καραμάνλη δημιούργησε το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αηφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό και όπως υπογράμμιζε τον τότε νόμο πρόσεξε για ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα δράσης για την επόμενη 15 δεκα, ετία. -214. Κύριο μέλημα λοιπόν του Κωστάκη Καραμανή και της παρέας του ήταν να ανοίξουν δρόμο σε επιχειρηματίες, να επενδύσουν στον τουρισμό και για να πρόσεξε, διευθετήσουν ενδεχόμενε συγκρούσεις ως προς την χρήση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και ιδίως ως προς τις χρήσεις γη Κατάλαβες, διότι όπως ψήφιζαν τότε πάλι μέσα στο ελληνικό κένοβούλιο Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης επενδυτών Καταλαβαίνετε πως είναι συνέχεια αυτά τα πραγματάκια ε? Και φυσικά το νεράκι είχε δοθεί από παλιά Με αυτό το νόμο που, στον οποίο αναφερόμαστε Έγινε ο διαχωρισμός της Ελλάδας σε διαμερίσματα Που είναι πρώτη προτεραιότητας για την τουριστική ανάπτυξη Τυχαία, εντελώς τυχαία Και σε αυτό το νόμο βρίσκουμε ολόκληρη παράγραφο Τυχαία ρε παιδί μου Που αναφέρεται, πρόσεξε Στην εξασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας Των υδατικών πόρων Που προορίζονται για την ίδρυυση των περιοχών Με προτεραιότητα τουρισμού Εδώ λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα Ότι οι περιοχές που ανήκουν στο χάρτη τουρισμού Ορίστε παρακαλώ Θέλεις να τελειώσω και να με πάρεις, να το τελειώσω, τελειώσω τον νόμο και πάρεμε. Να τον τελειώσω τον νόμο και με και πες μου ότι θέλεις. Λοιπόν, εδώ λοιπόν για να μην έχει πρόβλημα η τουριστική, το τουριστικό κόλπο, του τα εξασφαλίζουν όλα. Και πρόσεξε στην παράγραφο για τη διαχείριση του νερού στα νησιά τι διαβάζουμε. Ειδικότερα για τι περιοχέ που είναι από τη φύση του ελληματικέ σε υδατικού πόρου, προωθούνται δράσει εξασφάλιση κατάλληλη ποιότητα νερού μέσω ανακύκλωση ή αφαλάτωσης. Τα τελευταία νέα, τα ξέρετε ότι η, το Ισραήλ αναλαμβάνει την υδροδότηση των νησιών. Όλα συνδέονται. Έχουν γίνει νόμοι του κράτου πρώτα. Πρέπει λοιπόν να είναι αφελής κανεί για να μην καταλαβαίνει ότι από το 2-9 ξεκίνησε η παράδοση τη χώρα και ειδικά του νερού με αθώους νόμους και παραγράφους και τροπολογίες και υποπαραγράφους ενώ λοιπόν σήμερα όπως έχουμε πει Ισραηλινές, ε, Ισραηλινές εταιρίες έχουν μπει στο παιχνίδι καταρχάς για την υδροδότηση των νησιών με το μνημόνιο συνεργασίας το G2G που είχαν υπογράψει και έχει υπογράψει η Ελλάδα με το Ισραήλ. και αναρωτιόμαστε τώρα βλέποντας και μεταφέροντα όσο μπορούσαμε τόσα χρόνια όλα αυτά τα, πολιτικό, τα πολιτικά παιχνίδια, η, η ή η κρίση ήταν αφορμή για να ε, μπει τελεία και παύλα. Σφραγίδα και υπογραφή ότι η Ελλάδα ξεπουλιέται, ξεπουλήθηκε και θα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Το παιχνίδι το είχαν στα μέτρα τους, κομμένο και ραμμένο. Κατάλαβε. Η ιστορία θα δείξει αν τελικά το γη και είδωρ που έδωσαν όλες οι κυβερνήσεις από το 2001 και μετά ήταν λόγω κρίσης ή η κρίση ήταν η καλύτερη αφορμή για να γίνουν πραγματικότητα όλα όσα κρυφά σχεδίαζαν, ψήφιζαν, πέρναγαν νύχτες, μέρες από τους ανυποψίες στους πολίτες. Το σίγουρο αγαπητέ μου και αγαπητοί μου είναι ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η Ελλάδα που γνωρίζαμε δεν θα έχει καμιά σχέση με αυτό το που έχουν σκοπό να ελοποιήσουν οι κρατούντες Κατάλαβες Μέχρι χθες μπορεί εσύ να θεωρούσες ε, αμετακίνητο το ότι η αρχαιοελληνική θησαυρή ήταν η ιστορία σου ήταν ο πολιτισμός σου η θάλασσά σου ήταν η περιουσία σου το νερό ήταν ένα κοινωνικό αγαθό το οξυγόνο σου στα δάση και όλα αυτά με ψηφισμένου νόμους λοιπόν Από πολιτικούς του οποίους ψήφισες Μπορείς παρακαλώ Ναι Ναι Δεν άκουσα Με είμαι αδιαπροπαϊστής Το έχω δηλώσει Σας Σαγορές, Θα βγεις τώρα σε λίγο Κοίτας Κοίτα, στην βωνία έρχεται η αγορά Έγινε Δεν με ενδιαφέρει αυτό, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό αυτό ήθελα να πω τώρα, κάτσε να τα ακούσεις Όποχι μη μου ζητάς συγγνώμη Απλά επειδή μου έβαλες την ερώτηση Αν ενδιαφέρεται κανένας να τα ακούσει Αυτά τα πράγματα Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει Εάν θέλει να τα ακούσει ή όχι αυτά τα πράγματα Ορίστε παρακαλώ ναι. Σας ευχαριστώ πολύ Εμένα προσωπικά που λες φίλε μου Δεν με ενδιαφέρει αν θέλω να τα ακούσουν Λοιπόν αυτά όλα που λέμε Κατά καιρού, μεταφέροντας ειδήσει, Όπως βλέπεις δεν είναι Συνομοσιολογία Είναι ψηφισμένη νόμη του ελληνικού κράτους τους οποίους, τους οποίους νόμους ψηφίζουν οι εκπρόσωποι σου αυτοί με τους οποίους μακελεύεσαι να τους στείλει τη Βουλή και προς επίδοση όλων αυτών έρχεται ο Μιταράκης και βιάζεται να δώσει γη και ήδορ για τουριστική ανάπτυξη υποσχόμενο θέσης εργασίας προσέξτε αυτά, αυτό, το, αυτό το νόμο είπαμε ότι το, το, το περάσανε. Τώρα λοιπόν ο Μιταράκης μας λέει ότι θα δημιουργήσει 1900 θέσεις εργασίας και ετοιμάζεται με την Πραβίτα να δώσει Μπορείστε παρακαλώ Λοιπόν Δεν ξέρω αν με Αν με με κατάλαβες φίλε μου που πήρες τηλέφωνο Εδώ τώρα που μιλάμε Τώρα πατώντας πάνω σε αυτούς τους νόμους που ψήφισαν Ο Μηταράκης δίδοντας γη και ίδωρ Για το επενδυτικό σχέδιο του State Pravita που διάολο το λένε για τέσσερα Που περιλαμβάνει γήπεδα γκολφ και τέτοια Πάνω σε αυτό το νόμο είναι πατημένο Υπόσχεται 1900 θέσει εργασία Και άλλα διάφορα Όπω βλέπεις όμως όπως βλέπεις όμως, τα πράγματα με τους νόμους που περνάνε δεν είναι τόσο αθώα. Και όπως βλέπεις, την ώρα που ο Κάρολας τρώει τα ψαράκια του στη Λευκάδα και του φέρνουν ο δικός να υπογράψει, υπογράφει τέτοιους νόμους. Αυτούς τους νόμους που ψηφίζει το ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτούς τους νόμους οι οποίοι... Μπορείστε παρακαλώ. Διότι, ναι, εντάξει, σωστά. Όπω λε, αύριο το πρωί αλλάζει την τουριστική τέτοια αφού τη ανήκει εκεί και κάνει καλλιέργεια μπανάνα. Είναι δικό του πια, δεν είναι τη Ελλάδα. 13.000 στρέμματα που δίν, κόπτεται αυτή τη στιγμή ο Μηταράκη και η παρέα του να τα δώσει στον Πολύγυρο. Όπω καταλαβαίνει, δεν είναι απλά πράγματα. 13.000 στρέμματα. Λέμε τώρα για παράδειγμα, άσχετα αν δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί κανένα επενδυτή για την άρτα. Πόσα στρέμματα είναι η άρτα. Πόσα στρέμματα είναι η άρτα Στον Πολύγυρο λοιπόν αυτή τη στιγμή Μέσω αυτού του νόμου που αναφέραμε Ο Μηταράκης Κόπτεται Ξεσκίζεται Να δώσει 13.000 στρέμματα 13 από εδώ 25 από εδώ 50 από εδώ 40 από εδώ Ορίστε παρακαλώ Ορίστε Καλά μου, μη μου παρεξηγέσαι Μη μου παρεξηγέσαι εντάξει Ναι ναι ναι Ιρεμήστε ηρεμήστε εντάξει Ναι ναι ε, Εντάξει εντάξει Ιρεμήστε δεν είπα τίποτα κακό για την άρκα Είπα ότι θα ενδιαφερθούν αργότερα οι επενδυτές δουν την ομορφιά της Τώρα σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Ορίστε παρακαλώ Όχι τι θέλετε πείτε μου Ήλα φίλε Ναι, έχουμε! Έλα ρε μεγάλε, παπα, ε, πα, θα βγούμε στην Κύπρο ζωντανά! Μη μου λες τέτοια Πα πα πα με πλανητικό ραδιόφωνο. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή Π仙 ε, Πολλούς χαιρετισμούς als als και πολλά φιλιά στην Κύπρο Πέφτω Ναι Α το έχω το έχω εντάξει το έχω Το έχω στο τηλέφωνο εντάξει Ναι ναι ναι Έγινε. Καλή σου μέρα Γιάννης Λαζάρου Έλα καλή. Φιλιά πολλά στην Κύπρο. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Έγινε, έγινε, έγινε. Για χαρά, για, για. Κυρία μου και κύριε μου, παπα, παπα, πα, με διεθνίσαν. Λοιπόν, ε, βάση, βάση, αυτών των τον λοιπόν. Παρακαλώ. Ναι, ρε παιδί μου. Ραυγείς σαγορέσες, εσύ λύσαξες Έλα, γεια, γεια, γεια Λοιπόν, ε, ναι εντάξει Δεν πάρε εξηγήθηκε, απλά μου Διευκρίνησε ότι είναι μια χαρά και η άρτα Και τα νηρά τη έχει και τα ποτάμια τη έχει Και τα αρχαία τη έχει Από όλα έχει, έλα μόνο δεν είπα τίποτα κακό Με μου τσαντζίζεσαι Λοιπόν όλη αυτή το, την ανάλυση Όλο αυτό το ρεπορτάζ Το έχω ανεβασμένο στο ραδιολόγο Μπορείτε να μπείτε να το δείτε αναλυτικά Ορίστε παρακαλώ. Εντάξει, είναι τρομακτικό, γιατί να τρομάξουν οι Έλληνες, επειδή θα τους πάρουν το νερό Εδώ δεν τρομάξανε με άλλα πράγματα, βέβαια δεν το πιστεύουνε Εδώ πέρα με αυτούς τους νόμους που ψηφίσανε οι σωτήρες τους Τους το λένε ξεκάθαρα τι θα τους κάνουνε, αλλά δεν τους ενδιαφέρει Λοιπόν για το νεράκι Και βέβαια πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια είχαμε βγάλει το βιντεάκι με τις δηλώσεις του Προέδρου της Νεστλέ από την Ελβετία που έλεγε πολύ απλά ο άνθρωπος ότι το νερό δεν είναι κοινωνικό αγαθό είναι προϊόν οπότε θα το πληρώνετε. τότε λοιπόν κάποιοι γελάγανε κάποιοι κάνανε πάρ' το νόμο τώρα που ο Κάρολας σαν πρόεδρος όπως είπε ο ίδιος και όχι ως πρόεδρος υπέγραφε τρώγοντα τσιπουρίτσες μπαρμπουνάκια και άλλα διάφορα στη Λευκάδα αυτά κάνουν λοιπόν όταν βαράν τον κόσμο απόξω όταν ξεσκίζονται στα τηλεοπτικά τους παράθυρα για αυτό που ξεσκίζονται μέσα αυτοί συνεχίζουν να δουλεύουν και όπως πολύ απλά διαπιστώνουμε όλοι έχουν συνέχεια διότι ειδικά αυτός ο νόμος σχεδιάστηκε από το 2009 και ψηφίστηκε από την αγαστή κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλέος ορίστε παρακαλώ Α μπράβο ναι Ah, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Oh, ναι ναι ναι Βγήκε σαγορές Πάλι βγήκε σαγορές Έχα τότε πέρσι νομίζω Σας έλεγα ψάξτε να βρείτε ένα εργάκι Να το δείτε το Even The Ray Δεν ξέρω πόσοι από σας το είδατε Αλλά όσοι δεν το είδατε Ψάξτε και βρείτε το Υπάρχει θα το δείτε Θα δείτε τι κάναν και αλλού Θα δείτε τι ψηφίσανε Να κάνουν και εδώ Διότι όπως λέγαμε πριν αυτή τη στιγμή τον έπιασε κόψιμο το μιταράκι Να τελειώνουν τα 13.000 στρέμματα στον Πολύγυρο Χαιρέτα τον Πολύγυρο Να τελειώνουν τάκα τάκα <Και> Λοιπόν προσέξτε Ό,τι αγοράζουν είναι δικό τους Ξε, Δεν υπάρχει πια Σύμφωνα με τον νόμο Δεν το λέμε εμείς αυτό Σύμφωνα με τον νόμο Δεν υπάρχει ελληνική κυριαρχία Είναι ιδιωτική η κυριαρχία Χαλάνε δρόμους Κόβουν δάση Κάνουν ό,τι θέλουνε ναι. Ό,τι θέλουνε κάνουνε αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι αγοράσανε τη γη. Δεν είναι ελληνική η γη πια, είναι δική τους. Το λέει ο νόμος, δεν σας το λέμε εμείς. Ορίστε. που κορίτσια ο Μπάρκολης, πάρα πολύ σωστά παρατηρείς ότι ο νόμος αυτός δεν πέρασε από το Υπουργείο Ανάπτυξης διότι έχουμε και τέτοιο και πέρασε πάρα πάρα πολύ απλά αθώα και ήσυχα από το Υπουργείο Τουρισμού κατάλαβες, τουρισμού πάρα πολύ απλά και αθώα ο νόμος είναι πάρα πολύ σοβαρός πάρα πολύ σοβαρός και... Επειδή μου έκανε ένα σχόλιο σε ένα γραπτό που έγραψα στο site του τείχου χθε ένα φίλο, και μου είπε ότι αυτά που κάνει ο Αθανασίου στη Βουλή ε, για τα περνώντα τροπολογίε για το ξέπλημα μαύρου χρήματο ε, μέσα στο νόμο για τα βοσκοτόπια δεν είναι τίποτα μπροστά στο, στον ίδιο το νόμο αυτόν όπου. Ε, κάνουν τα πάντα πια και με τον νόμο αυτόν για τα βοσκοτόπια λοιπόν συμφωνώ απόλυτα δεν κάνουν τίποτε όπως απάντησα και στο φίλο μέσα σε αυτό που αποκαλείται ελληνικό κενοβούλιο από το να δουλεύουν για συμφέροντα άλλων μη μου πείτε ότι αυτός ο νόμος που σας κάναμε αυτό το ρεπορτάζ που όπως σας είπα μπορείτε να μπείτε στο ραδιολόγο να το δείτε αναλυτικότατα είναι έχει κάτι το που αφορά το συμφέρον του ελληνικού λαού μη μου πείτε ότι έχει κάτι διότι αν μου το πείτε αυτό θα φωνάξω Θα βάλω το πουπούι που λέγανε στην αρχαία ελληνική Κυρία μου και κυριέ μου Παρακαλώ Πολύ σωστά μας λέει εδώ ένας φίλος ότι πριν λίγα χρόνια τρέχαν στα Φίτζι οι Έλληνες και αλλού τέλος πάντων παιδιά αυτός είναι ο νόμος, είναι νόμος του ελληνικού κράτους όποιος ε, έχει τις αμφιβολίες του όπως σας είπα μπορεί να μπει στο ραδιολόγο και να διαβάσει όλο το ρεπορτάζ και να δείτε τι ακριβώς ψηφίζουν και τι ακριβώς κάνουν όταν τα δικά τους στάγματα δέρνουν τον κόσμο απ' έξω Όταν η δική τους τηλεοπτική δημοκρατία ορίεται για αυτά που ορίεται Ορίστε παρακαλώ Εντάξει, όταν ο... Κοίταξε, θα σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω. Ε, δεν μπορούμε να το πούμε πιο απλά, διότι αυτό είναι ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτό είναι ρεπορτάζ. Έτσι λέει ο νόμος, αυτά είπαμε. Τώρα, για αυτού του φίλου που δεν μπορεί να του ακούει, να τα ακούνε αυτά, όπω και οι άλλοι, όταν θα. Το νιώσει στο πετσί του Τότε θα αναγκαστεί να τα ακούσει Κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου και κυρία μου Ο νόμος μας πήρε Την εκπομπή σήμερα και καλά έκανε Όπως σας είπα μπορείτε να το Να το βρείτε και στο ραδιολόγο Στείλτε μου και κανένα mail Ορίστε παρακαλώ Ναι, ναι Χρόνια όχι τώρα, χρόνια τώρα Χρόνια Έγινε, έγινε Έγινε, έγινε Κώστα μου. Να είσαι καλά, είναι σλέτο διακινήτωρο νερό Αυτό που είπες, χρόνια Είναι η πρώτη, η, η πρώτη πηγή νερού Που αγοράστηκε στην Ελλάδα Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Να μην σας κουράσουμε άλλο Σκεφτείτε λίγο το νόμο Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν ωραία πράγματα εμείς να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, για τις παρατηρήσεις σας και για... για όλα τέλος πάντων για όλα, για όλα Ευχόμεθα από βάθος καρδίας να είσαστε πάντα πολύ καλά, μα πολύ καλά Γεια και χαρά σας 1,5 fm stereo